Ένα μήνυμα για το γυμναστήριο. με πολύ αγάπη, γιατί φοβάμαι ότι έρθει από το γεμναστήριο. Δεν ξέρει, μην κάπου τέτοιο. Άμα είσαι τυχερό, θα τις αρπάξει λίγο. Ναι, ρε, γυμναστηριακέ και γύμνασε και λίγο το μυαλό. Καλό θα κάνει, ρε, φίλε. Ε, Όλα μαζί δεν γίνονται. Εν αυτό, ναι, ρε, φίλε πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό. Νου υγιεί, εν σώματι υγιές. Πώ το ξεχνάνε αυτοί που είναι σε κάφρι να πούμε οι αρχαιολολάτρε του κόλλου.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 Με σε καράβι, ρε, πουταχανόπεδο και τέτοια. Α, Με τον θα... τρώει ο πάτος του βαρελιού. Ναι, προφανώς. Το βλέπω τον Glory Hall, να έρχεται. Θα το στο Βαρελι βαρέλι, κανονικότατα. Yeah. Ελά, ρε! Παίρνω, παίρνω, δεν σε βρίσκω. Β α, με όμω. με βρήκε. Ε... Τι είναι αυτά. Σε βρήκα. Κάτσε τώρα γιατί έχουμε πιάσει και δουλειά. Κουβάνα, λόγο. Τι γίνεται. Έλα, λέγε. Ναι, πολύ μένα και πιάστηκα. Φτιάσαμε δουλειά. Θα μα διέξουν ξανά. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι στο Σάββατο στο Θεσσαλονίκη, mm. τώρα μεθαύριο 22 του μήνα ώρα, έχουμε εκδير, Γιατί παίζουν τώρα, μην την ξυχνάμε την κούπα, τώρα οι Αμερικάνικο έχουν κάνει πολιτική θέση. Πατέμωρα Κούβα. Στο μυαλό μα την έχουμε. Ναι, στο μυαλό μα θα κάνουμε και τίποτα. Ο κασελάκι ε... να έχει πάει ειδήπου, έτοιμο είναι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, mm. και ο κέννητή για παίρα και να βγάλει το χρόνο λέει που θα πεθούνταν να κάνουν τον αποκλεισμό. Ακό να σου πω ότι τι βαμπάζα κανένα πάλι πολιτίε. Τι χώρε που συνεργάζονται, λέει που υποστηρίζουν την τρομοκρατία <laughs> και είχαν βάλει την κούβα μέσα. Του είχαν μπλοκάρει από τράπεζε από τα πάντα. Λοιπόν. Και τώρα έρχονται και φτιάχνουν μια δεύτερη λίστα και λένε χώρε που δεν συνεργάζονται στην καταπορέμση τη τρομοκρασία. βγάζουμε λέει, την από αυτή τη λίστα. Και μπασκοροϊδεύουνε. Και την άλλη, την πιο σοβαρή, την έχουν κρατήσει. Τώρα τραχάει και όλα αυτά βρουν να τα μαθαίνουμε, να γιατί ο κόσμο νομίζει ότι όλα πάνε καλά, ότι έχουν καταρχηθεί αποκλισμός ότι όλα είναι υπέροχα, αλλά δεν ισχύει. <γράβο> <γράβο> <γράβο> <γράβο> Παλάκα τα αεροπλάνα που έρχονται στο αεροδρόπιο Περνάνε μέσα από τον καπνό Ωραίο, Ωραίο. Εφέ, Είδε. Εδώ το Άγιο Φως έρχεται και το καταβρέχουμε με τις μάνικες Για το καλωσόρισες Φέ. Εμείς έχουμε ένα εφέ πάντα στα καλωσορίσματα Ο τουρίστας που έρχεται στην Ελλάδα του Μητσοτάκη Περνάει μέσα από τον καπνό του Τωρουβά το <Τι> Γεια σα, ρε yeah, είναι. Καλά. Να σου πω, αυτό ο Μητσοτάκης, με τον άλλο τον Υπουργό, το, Πώ το λένε, το συνέχεια, μωρέ, που πήγε το πρωί. Τον Υπουργό, το Τον άλλο, ρε, που ήταν στου μπάτσου παλιά. Το Θεοδωρικάκο. Ναι, αυτό, αυτό, τον Άγιο άνθρωπο τον. Και αρχίζουμε πια να βλέπουμε και των τιμών. Μπράβο. Και έβλεπα την άλλη φορά κάτι κολόγιες. Και είχανε νέα δημοκρατία. Δηλαδή τι να πεις αυτά τα ζώα ρε παιδάκι μου. Τι να πεις αυτά τα ζώα και βγαίνουν και μα κουνάνε το δάχτυνο στα καφήκια. Αποστάω. Όλοι φίλε μου καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται? Όλα καλά. Να σου πω, γιατί μα το κάνετε αυτό ρεφιλαράκο. Μα βάζετε την τώρα έτσι σεναρχορημένοι, ξέρω εγώ, και δεν μπορούμε να φάμε το μεσημέρι. Σα διαβεβαιώ ότι του είχαν που δεν κοινόμουν. Ξέρετε στε ένα χώρο για την έχω εγώ τώρα, με το Μιτσοτά. Επειδή έχετε καλοκαίρι για τι διέθετε <laughs> στο κάμμα ή από τη στενοχόρη τέλο πάντων να μην τρώσει ή να σου γυμνά τάντερα και να χάσει και να κλεισώ να πέσουν εικόνα για την παραλία. Έξα να σκεφτόμάσει. Έλεγων, ρε φίλε, έλεγω. Έλεγαιώ, αυτό θα πάστημά τώρα. Δυστυχώ, ναι, αυτό. Λοιπόν. ¿Qué es el hoy una ¿eh? Α, τροπή σου, ηλιαία. Τόσα χρόνια ηλιαία είσαι, ρε μαλάκα, πάντα ήμουνα. Λοιπόν, έχω διάκελμα ρε μαλάκα. Είσαι από το κοριό, ο ηλιαία από το κοριό που λέμε. Άκουμο, <laughs> ρε λοιπόν. Προ του μαλάκε <laughs> που βαρά τη γυναίκα του. Βρε ζώα! Τι πάτε και τι βαράτε τη γυναίκα του. Ναι, κανένα. αλλά μπορεί να είναι τσαντρική σχολή, σαν του Σαμάρα, θυμάσαι. Εγώ επειδή με τη ευθεία τσαντρική σχολή. Και να το παραδεχθεί. Και αυτό το κάνει με αντρικά χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση το παραδέχτηκε και ο ίδιο. Έχει αντρικά χαρακτηριστικά ο Αποστολή. I don't even have Δεν σε κατάλαβα γιατί δεν σε ακούω. Ο άντρα ο σωστός παιδί μου της σχολής ξαναλέω. Παλιά σκοπής. Όλες αυτές τις ατάκες τις έχουμε ακούσει από διάφορους καταγερούς και της συγκεκριμένης κάστας ανθρώπων. Ο παντελονάντος λοιπόν πάει μετά, την πλακώνει στο ξύλο, αλλά λέει το έκανα. Άντρας. Κρυμαλάκα, αν είναι δυνατόν, εγώ που με βλέπουν όλοι σκατόφασα και μάλιστα σπούμα λάκα περιστατικό, είχα πάει με την πρώτη γυναίκα μου και τα παιδιά του ήταν μικρά στο παρμάρι, και έρχεται μια μα αμαυρωτημένη και λέγει της πρώη γυναίκα μου. Α Θα στον ξύλο. Εγώ μαλάκα δεν έχω αγίξει η γυναίκα του ποτέ. Ήμουν σίγουρο ότι δεν έχει αγίξει γυναίκα ποτέ. Άντε μου αδερφή. είχα. Για κανένα λόγο όμω. Φαίνεται ο άνθρωπο που είναι ελάσιο. Εγώ ενταξαί, επειδή έλεγε ο πατερόλιο σχολεμένο είσαι ανθυρόστομο. Επειδή με έτσι αφυρόστομο και εμφανάζω και βρίζω τέλο πάντων, όλοι λένε ότοποσί, όπω και εσύ στην αρχή χωριού, που... αν με λέει διαλαστή για το ένα τάλω. Φασί στα αρχήνεια. Έ, στην αρχή ενώ μετά στο τέλο κατάλαβα, ότι δεν είσαι. Ε. στήριζε στο Σαμαρά χωρίς ρατσιστής και ομοφοβικός <Κι> Επίση, άνθρωπο που δεν είναι ομοφοβικό, ρατσιστή φασισταριό, ναι! Εγώ ρε Μαλάκα, ομοφοβικό! Όχι εσύ! Αντιρατσίστα ο Μιτσοτάκη, λέω! Γενικό! Αντίφα, αντίρα, αντιόμο, όλο! Επειδή υποστηρίζω τον Μιτσοτάκη, τι σημαίνει ότι είμαι φασίστα και ρατσιστή! Ε, καλά, μερικά πράγματα μαζί πάνε τώρα! Ρε Μαλάκα, πετάκι, ο Κούγια να πει για τον Κασελάκη, ο Κασελάκη είναι κούκλο αντικείμενο. <στολίου> Στημενικά τώρα το παιδί, μιλάμε εγκα φίλε και είναι και πολύ ωραίο παιδί και παιδάξτερα μαλάκα να το Κασελάκη. Του χρόνου ο σαν θα είναι οικονομίας με το μισοτάκι Σας γαμμό όλους, γυμναστηριά. Από α, το φιλε. στόμα σου και του πρωθυπουργού τ' αυτή. Ε? Άντε στο γιάλο. Α, <στολίου> Ελα. Τι Καλά. Κοίτα να κάνω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Γυναικονίτης λέγεται και είναι Είναι τραγουδάκι ωραίο. Στο γυναικονίτη μια παρθένα πιμπίτσα. Έχει ένα όριο μαζί της νεκρό. Γέμισαν των γυναικολογικών ιατρίων από ελληνικά νεκρά έμβρια. Πριν α, τη σύζυγο, είχατε άλλε σχέσει. Έχει σε ένα Εδώ είναι η αυλοδόξια. Εδώ είναι το παλατάκι του Χριστού, το σπιτάκι της Παναγίας. Κρυβεί Ναι, ο Αποστολή. Ναι, ναι. Θα ήθελα να ζητήσω μια αφιέρωση. Για ζητά. Για Παρασκευή, άμα γίνεται, ο νόμο τη Δημοκρατία, μαζί με τι δηλώσει του Σκοτσελίνου, που δεν είχε να φάει χάμπορκε, καθώ επίση και τι δηλώσει τη οικογένεια, που ζούσε στον Οδόμη Ραμπό. Ωραία τα ζητάτε όλα αυτά. Δεν βρέθηκε ένα να ζητήσει, όμω, τον Κούγια που λέει για μένα, που λέει ότι ο Αποστολή ήταν άντρα κτλ. Ε, ε Κοτάρε. Το... Δεν βρέθηκε το... ένα το... να πει το... Το... τη δικαίωσή μου το... από τον Κούγια. Βάλτε τον και αυτό, βάλτε τον και αυτό. Έχει ανδρικά χαρακτηριστικά ο Αποστολή, δεν είναι αφιό. Τα λέω εγώ γιατί δεν τα ξέρετε Γι' αυτό, έλα, γεια Σε περιμένω να φύσεις και πάλι Μαζί να φτιάξουμε Χάμμπορκερ Να φύσαν άνοιξη να λιώξεις τα χιόνια Να τραγουδούν δέντρα πάλι τα Τσίσμπερκερ Σε περιμένω να φύσεις και πάλι Μαζί να φτιάξουμε Μπακαλιάρο σκορδαλιά Μαζί να γράψουμε λαπρή ιστορία Ζήτω Πασολάδες, ανάγαδες Το φαγητό το μαλάκια για λ Έλα, Έλα. Για να alata μου το λαιμό, τη σου και μωκο να con sus amiliao che tu ma di sicura ma creasu del Μπορεί να με μαντρώσει, μπορώ να ζω χωρί αυτό. Μπορεί να με σκοτώσει. Δεν θα βρεθεί ένα χριστιανό να μου πάρει το κεφάλι. Θα βρω επιτέλου μια δουλειά, μια πόρτα να χτυπήσω. Θα κατουρί μια ποκιά να έρθω να τη φιλήσω. Καλημερίζω τον πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα κύριε πρόεδρε. Καλημέρα. ήρθατε. Έχετε μια ικανότητα και, και άλλη πολιτική αρχή, αλλά εσείς βγάζετε ταλέντα. Μπορεί να φύγει από εδώ, να το βουλώσει. Μπορεί να μην με σκέφτεσαι, μπορεί να με προδώσει. Για εσχάτη την προδοσία είναι έξι μέτρα και Θα του αφήσουμε! Πειλαρέ! Πιο δυνατά! Θα του αφήσουμε!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 Έχει να πολλά πράγματα που έχουν πει. Ακόμη και σήμερα που μιλάει ο Τσίπνιο, είναι ακριβώ αυτό το πράγμα που σου λέω. Περιφάνεια λέγεται, εντάξει. Μιλάει για τον Νίκο Μπελογιάδη, για αυτό. Είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο εργάστηκε. Γυβερνώσα, πατριωτική σύγχρονη αριστερά. Σκύφτως να μην καταδεχθείς Πότε σου να βαδίζει, Είμαι κρυός. Με το κεφάλι σου ψηλά Το δίκιο να ταινίζεις Τον άτομο μη ξεχνά το είναι αμυντική συμμαχία. Αμυ... Ναι, αμυντική συμμαχία, αλλά... Είναι μια ιερή αμυντική συμμαχία. Αμυν. Σαν κοινό το γαλίφαλο Μίδα την αυγή να την κρατάει. Αυτό θυσία σύμβολο. Πάλι καρδιά στη στεφάνι. Μια σύγχρονη αριστερά, η οποία δεν δαιμονιοποιεί τη λέξη κεφάλιο, αλλά την βλέπει ω ένα εργαλείο για την ευημερία. Να μην κάνω προοπτικό, το παιδί μου να βγκέει Γουτάγα hey. το σταυρό, μόνο άμα επιπλέει hey. θα φτιάξω ένα φάσμα να γεμίσουμε, λέει Γιατί η καινή διαθήκη είναι πάντα ό,τι λέει hey. Άμα χείρω τον ιδιό, θα το σβήσω το φουμπού Woo. Για να διατηρήσω το πρόφιλ του κληρικού Woo. Αν η κόλαση είναι το μαράκι υπερητερού Το τεκούκου δεν μου κάνει, είμαι δούλος του θεού Woo. Καλησπέρα Αποστολή. Καλησπέρα φρεντ. Μια παραγγελία για την Παρασκευή, θα σου ήταν εύκολο. Θα δούμε, ανάλογα που θα ζητήσεις. Την κυρία αποζητήσουσα τον Πάριο, έχουμε καιρό να τον ακούσουμε. Τα συντή του, του Πάριου. Του Του Γιάννη Πάργιου. Του Πάριου ναι, του Πάριου. Εντάξει.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 Γιατί μέσα δεν είχε το κουτί Α, ah, εκεί φτάσαμε, είδες η κρίση Και καλά να κλέβουν στην ταπετσόνα <laughs> Κλέβουνε στην πλατεία της Κυφισιάς τα DVD του Πάριου <laughs> Ναι, δεν ξέρω τι κάνουνε Ακούνε Πάριο στην Κυφισιά Βεβαίω ακ... γιατί να μην ακούνε Πάριο nah, στην Κυφισιά Α, η κρίση ε, Γιατί δεν εγώ... ακούς Πάριο στην Κυφισιά <laughs> Μπορεί να ακουστεί, να περνάς από ένα σπίτι στην Κυφισιά Και να ακούγεται απορώ με την καρδιά μου <laughs>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 Από σημαίνει. τη Δραπετσόνα θα ήταν ο περιπτερά. Γι' αυτό έκλεψε το συντήμα. Η εφημερίδα ήταν σφραγισμένη. Είναι από τη Δραπετζόνα ο Δεν υπάρχει άλλο να μιλήσω εκτό από εσά. Με μένα. Όχι. Θέλω κάποιον άλλο να. Βιβάλτι, ακούνε στην Βιβάλτι από την Ερυθέα και πέρα. Πάριο για κανέναν λόγο. Ο το που είναι από την Τραπετσόνα που είναι και κλέφτη. Σίγουρα έχει ανοίξει κάποια τράπεζα. Δεν επικοινωνούμε. Πώ αλλά θα έρθω και θα δω 5. Σας λείπει <σομίως> ο πάριος. Α, δεν μου λείπει Πού το ξέρεις εσύ Έχεις δει τη φορολογική μου δήλωση Λείπει σε <σομίως> κάποιον ο Πάριος μη Πάει με τη φορολογική δήλωση, δήλωση ο Πάριος Θα τρελαθώ <σομίως> Τόσο ψύχο ο Πάριος Ναι τόση ψύχο Γιατί ο την εφημερίδα και Πάριο δεν έχω <σομίως> Είχε τόσες ειδήσει μέσα Δεν με διαφέρουνε. Και στο κάτω-κάτω ο Πάριο στο του Πάριου ήταν δώρο Εμεί τι ειδήσει που Α, μου τον <σομίως> Πως αλλιώ θα γίνει την πίστη μου να κρατήσω Αν τεκνοποιήσω δυο αγέννητα μωρά yeah. Θα έχω να τιμά με τα σβισμένα μου κεριά yeah. Η επισμυρίδιος είναι του σαντανά Κονέσουμε yeah. το κάτω πάνω θα μας καλά <ΣΠΣ> ναι, γεια σας Γεια σας Από, λέει, εσύ είσαι Ναι Από Γιάννενα το, να. Θέλω μια αφιέρωση Θα μου κάνει για την Παρασκευή Στους Ανακριτές και στους Αγγελείς Το τραγούδι του Χαρεσκάκη και άμα γυρίσω θα <ΣΠΣ> στραμίσω, θα Ναι, ναι, ξέρω, στα ίσα Έτσι Γιατί μας έχουν σπάσει τα νεύρα ρε Έχω τον Στον μου Και τώρα Κλάστε μου τον μπουτζό Βιολιά, έχω και του περλέκια. θα πάνε που μισή π*** ο και δεν θα τους περισσεύει όταν γυρίσω θα τους χάμω θα μίσω, ο Σίριζα και δεν θα μας θυματίσει κανείς και αν αργήσω δώσ' τους κι αυτό είναι τα πίτια που τα δυο ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο hey. Όταν άλλο δε θα αμαρτήσω Όταν θα φύγει κάτω πίσω Και θα μετανοήσω Προτού την τελευταία ανάζα μου να αφήσω Άλλο αγαπάμε αλήλους Άλλο μου Αν τον είχαμε και πολλές Τα αγαπούσαμε και σκύλα Ζήνω η Γαλωσίνη Ο παράδεισος κοντά μας Η απιστη μακριά μας Κι απ' τις άλλες Καλύτερη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 Με το σταυρό στο χέρι κάνω φράγκα. Yeah. Δεν θα ο ήλιος το ζρεμάκα. τα yeah. στα άμφια σαν το γυμνό σαλιάγκα. Απλά κάποιος είπε, Βλέπω πάρα έξω από Στο γυναικόνιδι μια Έχει ένα οάριο μαζί τη νεκρό. Έχει δύο τα μαντάκρα με Ένα που έχω ένα τραγουδάκι την Παρασκευή, το μίγο. Καλημέρα, Ελλάδα. Καλημέρα, Ελλάδα. <συσίλυνα> Καλημέρα, <συσίλυνα> θα μαςσιφίσει, τι γίνεται. Καλή όλα σου τα λέω, τίποτα δεν κρύβω. Πολύ με υποτίμησε, εγώ μονάχα λίγο. Σκέφτηκα Ελλάδα, να σε αφήσω να φύγω. Bye, bye, my darling. Δεν το βάλα κάτω και προσπάθησα κι άλλο. Να ανεβάσω σαν και σένα πιο πολύ τον καβάλλον. Δεν το δω νάνθρωπο. Στο δεξί του παριχτή <συσίλυνα> <συσίλυνα> <συσίλυνα> έβαζε συνεχώ, κυραληφή. Στο αριστερό δεν έβαζε. Να πετάξω καπέλα και το ράπτιση μου. Και να αλλάξω τη ζωή και το φέρσιμό μου Ξεσκονίζω Καλημέρα Ελλάδα να μου ζήσεις για πάντα Να τιμάς με παρελάσεις στο έπος του σαράντα Οι Έλληνες πεθαίνουν, δεν συρδικονογούν Να κρατάς το κεφάλι ψηλά τον αγώνα Και να βγάζεις για κυβέρνηση το ίδιο κόμμα Ζήτω η νέα δημοκρατία Ζήτω η νέα δημοκρατία Ζήτω η νέα δημοκρατία Ζήτω η νέα τα ταμπλέ του Χριστουτήνα πίτσα. Τρέφεται με με μέσα σε μπροστά στον κρεμό. με και Μα οι προσοχέ που καμιευρίσκουν και Δεν υπάρχει φλέγγυ με κανένα την στο ντουκέντο. Να κρατήσει κορίτσο Ναι, σωπό. λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. θέλω σε τελευταία, γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβω να σε ξαναπάρω. Θα ήθελα βασικά αν μπορούσα να στείλω τον ανούρισμα του Αϊδανίδη, το βλέπαρό μου σε όλα τα παιδάκια οι Παλαιστίνοι. Και θα ήθελα αν μπορούν να το ακούσουν όλοι οι γονεί. Να πάρουν τα παιδάκια του στα καλιά, να τα σφίξουν πάνω του. Αλλά να τα κάνουν να καταλάβουν πόσο είναι και να τα μάθουν, να την ανθρώπινη ζωή. Να την ανθρώπινη ζωή. Και από μας, Ελαί υπνε πάρτο σε μετάχσι επανο βάρτο σιγά κι απομέλι Gala, nantu niruto ishcala. Blat ya. Blat ya. Blat Mi χαράζεις άστρο της αυγής μη